Κεφάλλον ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ Σελίδα 783 Στοιχία 1-4 Αμοιβαία καθήκοντα γονέων και τέκνων 1. Τα τέκνα να υπακούετε στου γονεί σα σύμφωνα με το θέλημα του κυρίου, διότι τούτο είναι δίκαιο. 2. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Η εντολή αυτή είναι η πρώτη στων δεκάλογων που συνοδεύεται με υπόσχεση ανταμοιβή, διότι εν συνεχεία λέγει η γραφή. 3. Για να καλών και ευτυχήσεις και για να μακρών χρόνων επί της 4. Και οι πατέρες, μη ερεθίζετε και μη κινείτε εισθυμών και οργήν τα τέκνα σας, αλλά ανατρέφετε τα επιμελώς με παιδαγωγία και νουθεσία σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου.